Δεν τεκτιβάκια. Καλησπέρα, μικρή παρό. Καλώ ήλθατε. Σε ακόμα ένα επεισόδιο. Σε ακόμα ένα καυτό επεισόδιο. Καυτού εδώ. Του τίμιου. Του podcast. Του podcast που έχει έρθει να κάνει τι, βρε Γιώργο. Να ξυπνήσει τον Ηρακλή παρό και την Miss Marple που κρύβουμε μέσα μα, βρε Μαρία. Ποπό. Καλώ ήλθατε, λοιπόν, για ακόμα μία τρίτη σε αυτήν εδώ την ωραία την παρέα. Όσοι δεν μα έχετε ακολουθήσει ακόμα στο Instagram, να πάτε να το κάνετε, γιατί εκεί ανεβάζουμε συνέχεια περιεχόμενο. Είμαστε Crime Groupers κάτω παύλα podcast. Εκεί μπορείτε να έρθετε, όπως σας είπα και πριν, να βλέπετε το περιεχόμενο που ανεβάζουμε. Αλλά εκτός, από αυτού, εκτός αυτού μπορείτε να έρχεστε και να μας λέτε και τις δικές σας τις απόψεις πάνω στις υποθέσεις. Ήτανε hack two. Ρε, μην με κοροϊδεύει. <laughs> Είμαι πρώτη μέρα. Είστε πρώτη, πρώτη μέρα, μέρα εργασία και δεν θέλω. Είσαι πρώτη μέρα εργασία είσαι δεύτερη μέρα πλημμυρισμένη. Σταμάτα αυτό, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Στα νέα αυτή τη τίμια τη εβδομάδα. Πριν όμω πάμε εκεί, γιατί θέλω να κάνω τα σωστά τα introduction, του είπα όπω όπω ότι μπορούν να έρθουν να μα βρουν στο Instagram. Να του πω όπω όπω ότι μπορούν να πάνε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο YouTube. <laughs> Και να μα ακολουθήσουν, να πατήσουν το αστεράκι, να μα βαθμολογήσουν, να πατήσουν το κουδουνάκι, να μα βαθμολογήσουν με πέντε αστεράκια, γιατί τα όσα αξίζουμε, ε, να κάνετε subscribe, γιατί θέλουμε να γίνουμε διάσημοι YouTubers. Τι άλλο να του πω, Α, να αφήνετε σχόλια, γιατί ο αλγόριθμο τα σχόλια τα κοιτάει, τα προσέχει. Να σα πω εγώ ότι το μυαλό του έχει γίνει ένα αχταρμά, ένα ωραιότατο αχταρμά. Έτσι είναι οι αχταρμάδε. Λοιπόν, το καμπανάκι μπορείτε να το χτυπήσετε για να λαμβάνετε όλε τι ειδοποιήσει όταν βγαίνει το καινούριο επεισόδιο και επίσης μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μας ακούτε και εκεί να μας βαθμολογήσετε. Ωραία. Τα είπε. Πολύ ωραία ε. τα είπε. Συν τη άλλη, όπω είπε και η αγαπημένη μου σύντομο δικάστρια και συνοδοιπόρο στη ζωή, πια. Ε. Ο αλγόριθμος δεν ξεχνά και εννοείται πω καλό είναι να αφήνουμε και τα σχόλιά μα. Επίση, αναζητάμε αυτά τα σχόλια κάθε φορά για να δούμε τι παίζει και στο δικό σα το μυαλό. Τι θεωρείτε για τι υποθέσει που φέρνουμε. Ισχύει. Συν τη καλό καιράκι έρχεται γαρ. Ζέστηκαν οι γαρ. Ολονόν, ναι, τα νεύρα είναι λίγο περίεργα. Γαρ. <laughs> Γαργαληθήκαμε ναι. Και ναι νομίζω ότι καλό είναι να συζητάμε λίγο Για να δίνουμε έτσι χώρο, χώρο Να αποσυμπιεζόμεθα Αυτό αυτό αυτό Ωραία πριν περάσουμε στην αποσυμπίεση τη καμπίνας Το τελευταίο που έχω να του πω είναι όσο Ό, Ότι σας... εξόδους έχουμε μπροστά και πίσω <laughs> Εκτός αυτού Luminous light on the floor. <laughs> λοιπόν, πέρα από αυτό, όμω, να πω πω όσοι είστε μερακλείδε και θέλετε να κεράσετε ένα καφεδάκι, μπορείτε να το κάνετε με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο, μπαίνοντα στην εφαρμογή του Buy Me a Coffee, επιλέγοντα του Crime Groupers, δίνοντα το τίμιο 3 ευρώ Εννοείται πω όλα τα link μπορείτε να τα βρείτε και στι περιγραφέ και στο Instagram, αλλά και κάτω από το επεισόδιο. Γιατί τι επαγγελματίε θα ήμασταν αλλιώ. Αλλιώ. Πριν ξεκινήσουμε, ναι. θέλω να πω ένα τεράστιο χρόνια πολλά στο νοσταλγικό podcast και συγκεκριμένα στο φίλο μας τον Αντώνη. Ναι. Ε, να είναι γερός και δυνατός, να συνεχίσει να μένει εδώ έτσι σταθερός στη νοσταλγία για να μας γυρνάει και μας πίσω. Και ό,τι καλύτερο για τους ντελίνε, αλλά και για τη ζωή του την ίδια. Εννοείται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για τη συνεργασία που είχαμε κάνει αλλά και για τα επεισόδια τα οποία μας προσφέρει. Και να πούμε και ένα χρόνια πολλά ή όχι ακόμα... Και σε κάτι φίλους γνωστού, κάτι τυχέ προσωπικότητες Για τα δύο χρόνια που κλείνουν, λες Όχι ακόμα, λες Νομίζω ότι είμαστε λίγο υπηϊκείς Εντάξει, όχι ακόμα όχι ακόμα. Σε λίγο, σε λίγο σε λίγο. Στο επόμενο επεισόδιο Μπορεί να είναι και στο τέλος αυτού Όχι, όχι, στο επόμενο επεισόδιο Τι εβδομάδα ήταν αυτή Εγώ θα πω τη χαρά μου, την επαναστατική χαρά μου Γιατί αυτή την εβδομάδα... Η Γαλλία, δεν ξέρω με τι τρόπο, δεν ξέρω πώ συντονίστηκαν οι περισσότεροι Γάλλοι πολίτε. Και ψηφίσανε αριστερά κόμματα και δεν βγήκε η Λεπέν στη Γαλλία. Μπράβο τη. Εντάξει, να πούμε ότι βέβαια τελευταία στιγμή ψηλοσυνεργαστήκανε τα αριστερά κόμματα. Δεν μα πειράζει το ταιπνόνι του το μου Αλλά τουλάχιστον δεν βγήκε δεξιά. Ακροδεξιά. Για να τα λέμε και αυτά. Γιατί δεξιά, εντάξει, τώρα και μουθάνε. Μακρόνιτσα, εντάξει, ένα όνομα. Έλε, Μορτορέκη, επειδή ξεκινάνε. Και γράμματα, τα δύο μη... Κάτι γράμματα διαφορά. <laughs> <laughs> τι άλλο, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Euro. Ναι, δεν ξέρω ποιο ενδιαφέρει. Εμένα όχι. Όχι, ρε παιδάκι μου, απλά να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Euro. Μπράβο του. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα προολυμπιακά αθλήματα για τι προκλήσει. Αυτό α ναι, περιμένουμε του Ολυμπιακού. Έχουμε ακόμα, βέβαια, εντάξει. Ναι. Εδώ θα είμαστε εμεί μέχρι του Ολυμπιακού να σα κρατάμε παρέα, να το ναι, μπράβο. Μεταφερόμαστε στην ηλία, όπου είχαμε νέο περιστατικό ενδοοικογενειακή βία. Όπου ο άνδρα έσπρωξε τη γυναίκα του από τον μπαλκόνι. Ωραία. Απίστευτο, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Είχαμε να φοβόμασταν τι κάλε, τώρα θα φοβόμασταν και τα μπαλκόνια. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν σπρώξει από τον μπαλκόνι. Έχει γίνει, νομίζω, και μία υπόθεση βασικά. Εντάξει. Ναι. Είχαμε στο ψυχικό, που όλοι νομίζω το ακούσατε, 16 πυροβολισμού. Τι ήταν αυτό. Ρε? Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Πολύ εμψυχρό ήταν αυτή. Είχαμε και ηχητικό ντοκουμέντο. Δεν θα το βάλω εννοείται γιατί είναι λίγο τρομακτικό. Εγώ προσωπικά, ακόμη και αν κάνουμε το συγκεκριμένο το podcast, με το συγκεκριμένο λίγο τρόμαξα γιατί ήταν η φάση του. Εντάξει, 14 και 2 χαριστικέ βολέ. Που λε, εντάξει. Ένα μικρομένος. Τον σκότωσες. ένα Τον σκότωσε. Ένα ένα ναι. <laughs> Έλιο. Αυτό βέβαια συνελήφθη ένα 44χρονο για την δολοφονία του τοπογράφου. Θα δούμε τι και πώ. Και τελευταίο, είχαμε την εισαγγελική έρευνα για την χειροδικία του Αυγέννητου. Σε υπάλληλο στο αεροδρόμιο. Ε, δεν έπρεπε να γίνει, αφού τον τσαπάκιασε το ξύλο. Ε, δεν τον ε, τσαπάκιασε ακριβώ. Ε, ναι, απλά πήγε πίσω από τον γκισέ, του τράβηξε το τηλέφωνο, του σκάσε και μία-δύο. Ε, ναι. Έτσι, γιατί όχι. Του είπε και διάφορα, του είπε και κάτι με φούστε, θα σε φτιάξω εσένα φούστε. Α. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Τον απείλησε γενικά, Όπως επίση απείλησε και του αστυνομικού με μετάθεση στο όπου πήραν εκεί για να τον συνεφέρουν. Εντάξει, κοιτά, για πολιτισμού δεν μπορώ να πω, τον έδειξε. Σε τον πολιτισμό μα. Δεν, ναι, δεν μπορώ έβγαλε, να πω. Δηλαδή, να έβγαλε έξω. Αυτό τον έβγαλε προ τα έξω. <laughs> να θυμίσουμε, βέβαια, και στα τεντεκτιβάκια ότι ο συγκεκριμένο ήταν πριν από κάποια χρόνια ή ένα χρόνο ή δύο, δεν θυμάμαι ακριβώ, χτυπούσε το χέρι του στο τραπέζι στο, σε μια εκπομπή που ήταν και έλεγε ότι δεν σηκώνει τη βία. Άρα γιατί χτυπάει το τραπέζι. Ήραι, παιδάκι μου και εσύ τώρα. <laughs> δεν σηκώνει τη βία όταν του, την όταν... ασκούν. Όχι, όχι, όχι όταν, όταν την, την ασκούν άλλοι. Α, αλλά ο ίδιο αποφάσισε να πάει ένα ασκήσει με τη ε, Δεν ήταν μόνο. Η... Πέραν τη λεπτική. Που... Ναι, θέλω να πω, ήταν και η θέση του τέτοια που του επέτρεπε, να μπορεί να το κάνει. Εδώ θα μπουν τα τριζόνια Εδώ θα μπουν γρήλοι Επίσης να πούμε για να το αφήσουμε και κάπως έτσι Ότι εκτός από όλα αυτά που γίνανε Δεν μαθεύτηκε πάρα πολύ γρήγορα Και επίσης δεν πήρε και θέση Το ποια εταιρεία ήταν αυτή Στην οποία άνοιξε ο υπάλληλο Ποια αεροπορική εταιρεία Δεν ξέρω η Aegean. η Aegean Ναι αυτό θα έλεγα ότι από τα χρώματα που φορούσε mm. Θα μπορούσε να ήταν η Aegean Η Aegean η το οποία είχε βασιλάκι. πάρει Εκτός από αυτό η Aegean η οποία είχε πάρει ναι. Εντάξει. Ε, ναι. Δεν σηκώνει και το χέρι τώρα να χτυπήσει αυτόν που σε ταΐζει Χα. Ναι, αυτά τέλο πάντων. Θα μάθουμε και γι' αυτό περισσότερα. Θα μάθουμε ή θα, θα, θα κρυφτεί και αυτό κάτω από το χαλί. Ε, όπω λέει και μια οντότητα, λογικά τρει μέρε θα πάρει και μετά θα εξαφανιστεί. Ναι. Αυτό το θέμα με τη μνήμη Γαμότο. Μια Μότο. Τι να κάνουμε. Αυτά, αυτά τα υπέροχα τα νέα. Και σαν τελευταίο νέο, είχαμε και ότι πλημμυρίσανε τα κεντρικά γραφεία των Crime Groupers. Παιδιά. Όχι, ρε. Όχι. Εύχομαι να μην... Το πάθει, να μην το πάθει κανείς σας γιατί είναι τσάμπα ταλαιπωρία, είναι αρκετά μεγάλη κούραση Ειδικά εάν μένεις σε ένα σπίτι όπου το μπαλκόνι δεν βοηθάει πάρα πολύ Όσοι μας ακολουθείτε στο Instagram θα το μάθετε, θα το είδατε λίγο νωρίτερα Και γι' αυτό επίσης είναι και ο λόγος που μπορεί να καθυστέρησε λίγο αυτό το επεισόδιο να βγει Λίγο Ναι, είχαμε μία διαρροή να πούμε από την κουζίνα, από το σχολείο τη κουζίνα, στον νηπτήρα. Και τι να κάνουμε, είπαμε να το κάνουμε πισίνα, είναι το σπίτι εδώ. Εγώ έβγαινα στο σαλόνι και μάζευα τα νερά και ήμουν σε φάση I'm singing in my living room. I'm singing in my living room. Έτσι. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω, ήταν εμπειρία. Γιατί όσο μεγαλώνει, γεμίζει εμπειρίε. Τι άλλο μας έλειπε. Ε, μετά είναι οι φωτιέ, οι <χε> <laughs> μετά. <χε> <χε> ε, μετά όχι. Ε, εντάξει, καλά πήγε, δεν μπορώ να πω. Ε, τίποτα Αλλά να περάσουμε σε αυτά που τους ενδιαφέρουν <Τι> Στα ακρή ανέκδοτα της εβδομάδας <Τι> Αυτό, να της δρασίσουμε λίγο Ναι, γιατί ο υδράργης θα ξαναρχίσει να ανεβαίνει Και πεθάνουμε πάλι Τι έφιασε όταν γεννάει μία μασέρ Τι Μασαζίση <Τι> Ο φίλος μου ο Χάνιμπαλ είναι σοφός Έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι <Τι> Ωραίο Το είδες το παιδί του Σάκη Του μοιάζει απίστευτα Πιστό αντίγραφο του μπαμπάτου. Ναι, είναι σακ... ίδιο. Οκ okay. Βαθύ Ακριβώς και εννοείται πως έχουμε τον πιστό μας σύντροφο Και πιστό τεντεκτιβάκι Τον Γιώργο, τον εξωτερικό συνεργάτη μας Που μας ξαναέστηλε ανέκδοτο Πού πα, θα βγουμε κάτι παιδιά από την Ατλαντίδα Καλά κάνεις παρέα με αυτούς χαμένους <laughs> Ωραίο. <laughs> πολύ καλό. Σε πολύ πολύ Γιώργο. Εννοείται πως όποιο τα θέλει να ακουστεί το ανέκδοτο το οποίο του αρέσει πάρα πολύ μπορεί να το μας το στείλει στο Instagram. Ισχύει. Έχω κι εγώ ένα κακό. Για πες το. Τι είναι δύο κουνόπια μαζί. Ναι. Έτσι, χωρίς... Το περίμενα. Το περίμενα. Δεντε κιβάλια. Δεν ξέρω αν σα είπα, αλλά εγώ πήρα και δεύτερο ρεπο. Οπότε η υπόθεση η οποία ακολουθεί είναι το γιαρωτή. Η Μαρία πήρε ρεπού αν το δυνατό να πούμε γιατί καθάριζε το σπίτι. <laughs> γιατί εγώ δούλευα την κυριακή. Όχι, για να τα λέμε και όλα. Μην νομίζουμε ότι κάθε. Oh, δεν κάθομαι, δεν κάθομαι. Απλά σκέφτομαι γιατί δεν άνοιξε τη βάρκα. Ξέψει τι ωραία που θα πέρναγα. Είχαμε για στρώμα. Θα λάζει. Αυτό <laughs> θα αργούσε περισσότερο. Χάνει και όλα. Το λοιπόν. Το λοιπόν. Η σημερινή υπόθεση που διάλεξα. Νομίζω ότι θα μας βάλει λίγο σε σκέψεις Έλα γιατί οι προηγούμενη τι μας κάνανε. Μας βάζανε λίγο σε σκέψεις Ωραία <χαι> Χαίρομαι που θα πρωτοτυπήσουμε Έτσι, Είστε έτοιμοι; Μάλιστα καπετάνια Πες τώρα, δεν σας ακούω Κανείς δεν έρχεται πια να με δει Τίποτα δεν μοιάζει τόσο τραγικό όσο και ηρωνικό Παρά μόνο η ζωή και τα παιχνίδια της μοίρα. Η σωτηρία Λουτριώτη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλία. Από μικρή, ονειρευόταν να κάνει οικογένεια και να πετύχει σε αυτό τον τομέα και μόνο. Γεννημένη το 1936, σε ένα χωριό κοντά στην Καλαμπάκα, θα μεγαλώσει με αυτό το όνειρο και όταν θα γνωρίσει τον Γιώργο Λουτριώτη, έναν άντρα κατά 8 χρόνια μεγαλύτερό τη, θα βρει στα μάτια του όλα όσα είχε ονειρευτεί. Με τον Γιώργο θα αποκτήσουν δύο παιδιά, το πρώτο το 1967, και το δεύτερο, λίγα χρόνια αργότερα. Μαζί με τον σύζυγό τη, όπου έμεναν στην Καλαμπάκα, δούλευαν σκληρά στα χωράφια και πρόσεχαν τα ζώα όπου διατηρούσαν στην περιοχή Φτελιάδα 4 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, προσπαθώντα να βγάλουν τα προστοζή. Ενώ όλα έμοιαζαν ιδηλιακά στη ζωή του, η μοίρα τη σωτηρίας είχε άλλα σχέδια. Ο μεγαλύτερο γιο τους, ο Γιάννη, ήταν ένα ανήσυχο παιδί από μικρό. Μονίμω έμπλεκε με τι λάθο και κατέληξε να πάρει τον λάθος δρόμο ακολουθώντα την ευκολία που προσφέρουν τα ναρκωτικά. Για αρκετά χρόνια, η Σωτηρία έβλεπε το παιδί της να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει ξανά και ξανά στον ίδιο βούρκο χωρίς εκείνη να μπορεί να κάνει κάτι. Στο σπίτι δε, ο Γιώργος, ο σύζυγός της, παλιά κοπής άντρα, έφερνε τον πανικό στο σπίτι προσπαθώντας και εκείνος να συνετήσει τον γιο του, προφανώς με τους λάθος τρόπους Φωνές, τσακωμοί, Ακόμη και στιγμές που ο Γιάννης έφευγε από το σπίτι και έκανε να γυρίσει μέρες, έσπαγαν την εικόνα της ιδανικής οικογένειας που είχε χτίσει η σωτηρία στο μυαλό της. Όσο και να προσπαθούσαν να τον πείσει πως καταστρέφει τον εαυτό του, τόσο ο Γιάννης απομακρυνόταν από εκείνη και τόσο η σωτηρία έπεφτε όλο και πιο βαθιά στην μαύρη τρύπα που είχε ανοίξει στην ψυχή τη. Η κατάσταση στο σπίτι, όσο πηγαίνε και χειροτέρευε, με τους τσακωμούς να γίνονται όλο και χειρότεροι αφού ο Γιάννης ζητούσε όλο και περισσότερα χρήματα για να αγοράσει τη δική του ελπίδα για ζωή. είχαν φτάσει σε σημείο να τον κλειδώνουν στο δωμάτιό του ενώ εκείνος ούρλιαζε για να βγει έξω με σκοπό να πάρει τη δόση του, κάτι το οποίο είχε κάνει τη γειτονιά να θορυβείται. Δεν έλειπαν δε και οι φορέ που όλοι άκουγαν το ξύλο που έριχνε στη μάνα του όταν εκείνος ήταν στα όρια του. Η σωτηρία πια είχε κατακρεουργήσει τελείω την ψυχική τη υγεία, μην μπορώντα να κάνει κάτι για να σώσει τον γιο τη, αλλά και την οικογένειά τη, αφού ο Γιώργο τη φώναζε συνεχώ, μια και εκείνη υπέκυπτε πιο εύκολα και τον άφηνε ελεύθερο, γνωρίζοντα πω θα ψάξει για την δόση του και πω θα καταστρέψει τη ζωή του, αλλά από την άλλη δεν μπορούσε να τον βλέπει να βασανίζεται και να χτυπιέται φωνάζοντα στο σπίτι, φυλακισμένο σε ένα δωμάτιο. Στις 15 Μαΐου του 1996 η Σωτηρία θα ζητήσει βοήθεια από τον Γιάννη να πάνε στο Μαντρί, στην Φτελιάδα, για να φροντίσουν τα ζώα. Ενώ φρόντιζαν τα ζώα, η Σωτηρία θα κοιτάξει τον Γιάννη για μία τελευταία φορά, ενώ εκείνος κοιτούσε αλλού. Είχε έρθει η ώρα να τον απελευθερώσει από τα βασανά του. Η ζωτηρία θα σηκώσει ένα τσεκούρι και δίχως δεύτερη σκέψη θα τον χτυπήσει πισόπλατα κοντά στον σβέρκο. Η τύφλωση της σκέψης της όμως δεν θα σταματήσει εκεί. Θα ξεκινήσει να τον χτυπάει ξανά και ξανά πισόπλατα μέχρι που θα σιγουρευτεί πως πια είχε ξεψυχήσει. Ο γιος τη ήταν πια ελεύθερος. Αμέσω μετά, και ενώ ήταν γεμάτη αίματα, επέστρεψε στο σπίτι όπου βρισκόταν ο σύζυγός τη και μόλι του είπε τι είχε συμβεί, εκείνο κάλεσε την αστυνομία και τη συνέλαβαν. Στο δικαστήριο που ακολούθησε, η ποινή που τη εξέδωσαν ήταν μόλι 8 χρόνια, αφού αποδείχθηκε πω η ψυχική τη κατάσταση κατά τη διάρκεια τη τέληση του εγκλήματο αλλά και τα τελευταία χρόνια δεν ήταν σταθερή και έτσι τη αναγνωρίστηκαν πολλά ελαφριντικά. Οδηγώντα την στις φυλακές Κορυδαλού και μάλιστα στο ψυχιατρικό τμήμα. Εκεί, ομολογουμένος, έγινε μία προσπάθεια να της παραχθεί η βοήθεια από τους ειδικούς αλλά και μέσω φαρμακευτικής αγωγής, όπου όμως δεν ήταν αρκετή. Το σύστημά μας το 1998, βλέπετε, την ξέβρασε προς τα έξω. Έχοντας εκτίσει μόλις τρία χρόνια και κάτι λίγο από την ποινή της και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την ψυχική της κατάσταση, η σωτηρία αποφυλακίζεται το 1999. Και ενώ όλοι θα λέγαμε πως όλα θα πάνε καλά στην υπόθεσή μας, όσο η σωτηρία βρισκόταν στη φυλακή, συνέβη κάτι που θα οδηγούσε εκείνη και την οικογένειά της πιο βαθιά στη θλίψη. Ο μικρότερος γιος της οικογένειας, ενώ οδηγούσε για να πάει προς το μνημόσυνο του αδερφού του Γιάννη, έπεσε θύμα ενός τροχαίου δυστυχήματος, χάνοντας ακαριέα τη ζωή του. Ένα γεγονός που στιγμάτισε τόσο τη σωτηρία που βρισκόταν στη φυλακή, όσο και τον σύζυγό της, τον Γιώργο, που δεν μπόρεσε ποτέ να της το συγχωρέσει. Μετά την αποφυλάκισή της και αφού δεν μπορούσε να πάει πουθενά αλλού, η Σωτηρία γύρισε στο σπίτι με τον Γιώργο. Ο Γιώργος, από την άλλη, δεν μπορέσε να την κοιτάξει ποτέ ξανά με το ίδιο βλέμμα. Μέσα στο μυαλό του, εκείνη ευθυνόταν και για τα δύο τους παιδιά που είχαν πεθάνει. Οι ψυχίατροι τους είχαν δώσει οδηγίες για την φαρμακευτική αγωγή που έπρεπε να ακολουθεί και για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται στο σπίτι από εδώ και πέρα, όμως για τον Γιώργο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Γιώργος ξεσπούσε πάνω στη σωτηρία για το κακό που τους είχε βρει και σύμφωνα με ομολογίες οι τσακομοί του έφταναν πολλές φορές σε χειροδικίες ακόμη και με τον να την κλειδώνει μέσα στο σπίτι λόγω της κατάστασής της. Λες και η ιστορία επαναλαμβανότανε, αλλά αυτή τη φορά δέκτης ήταν η σωτηρία που κανείς δεν μπορούσε να την καταλάβει. Στις 2 Ιουνίου του 2000, γύρω στις 7.30 το πρωί, οι δυο του θα ανέβουνε προς το Μαντρί, στην Φτελιάδα, για να φροντίσουνε τα ζώα. Ο Γιώργος θα ξεκινήσει να αρμέγει τα ζώα, ενώ η Σωτηρία είχε ξεκινήσει τις υπόλοιπες δουλειές που έπρεπε να γίνουν. Και σαν αστραπή, ο δρόμος για την ελευθερία θα τις έρθει ξανά στο μυαλό. γνώριμο και εύκολος. Όμως αυτή τη φορά θα απελευθέρωνε τον εαυτό τη ή μάλλον θα τον εαυτό της. Η σωτηρία θα σηκώσει το τσεκούρι και θα χτυπήσει τον Γιώργο με δύναμη από πίσω. Εκείνο θα πέσει στο έδαφο όμω θα συνεχίσει να έχει τι αισθήσει του. Εκείνη θα σταθεί από πάνω του και με ψυχρό βλέμμα θα τον χτυπήσει ξανά και ξανά, συνολικά τέσσερι φορέ, μετατρέποντα το άψυχο σώμα του σε μια αποτρόπινη εικόνα. Αφού σηκωθεί και γνωρίζοντα πολύ καλά τι έχει κάνει, θα ξεκινήσει να τρέχει προ το δρόμο πίσω στην Καλαμπάκα, ενώ έτρεχε. Ένας περαστικό που την συνάντησε, την είδε μέσα στα αίματα και την ρώτησε τι είχε συμβεί. Τότε εκείνη, τελείως σκηνικά, θα του απαντήσει πως σκότωσε τον άντρα της και θα του ζητήσει να φωνάξει στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί που κλείθηκαν στο σημείο αντίκρισαν την αποτρόπηη εικόνα και αμέσως συνέλαβαν τη σωτηρία και την οδήγησαν στο τμήμα. Όταν κατάφερε να συνέλθει από το σοκ, η σωτηρία είπε στους αστυνομικούς πως ο λόγος της τη ήταν πω ο τη δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι λόγω της ψυχικής της κατάστασης και υποστήριξε πως πολλές φορές είχε φτάσει στο σημείο να την χτυπάει κατηγορώντας την πως κατέστρεψε την οικογένειά τους. Πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια τα οποία όμως το μεικτό ορκωτό εφετείο της Λάρισσας έσπασε μιας και της αναγνωρίστηκε η μειωμένη ικανότητα καταλογισμού λόγων χρόνιων ψυχικών προβλημάτων, και έτσι. Τη μείωσαν την ποινή σε 20 έτη κάθε Το ασυνήθιστο διπλόφωνικό και μάλιστα με μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο επεισοδίων είναι κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για τα ελληνικά χρονικά, καθώ τέτοιου είδου εγκλήματα γίνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχοντα πίσω του ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη αλλά και του ειδικού τη ψυχική υγεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σοφρονιστικού συστήματο και την ικανότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να επεμβαίνουν και να προλαμβάνουν κάποια σχεδόν προδιαγεγραμμένα εγκλήματα από που έχουν επ επιβαρημένο ιστορικό ψυχικών παθήσεων. Η υπόθεση της σωτηρίας Λουτριώτη έγινε επεισόδιο στη σειρά του Πάνου κοκινόπουλου κόκκινος κύκλος, με όνομα Μάνα, όπου η Χρυσούλα Διαβάτη υποδίαιτη τη σωτηρία. Σοκαριστικό και για τη Διαβάτη που νομίζω ότι παίζει να τη ταιριάζε ακραία πολύ ο ρόλος Αλλά και σε πραγματικό επίπεδο αυτό το οποίο μόλις εξιστόρισες Νομίζω ότι είναι από τα πιο τραγικά γεγονότα τα οποία μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου. Από όλες τις απόψεις. Και θα το πάρω και από την πλευρά του σε ποια εποχή έγινε που το 1996 στην Καλαμπάκα των Τρικάλων φαντάζομαι ότι η ζωή δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα οι δομές δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα και το να μεγαλώνει σε μια κλειστή κοινωνία ένα παιδί το οποίο νοσεί γιατί το να είσαι τοξικό εξαρτημένος είναι νόσος, Είσαι... ναι, είναι ασθένεια τέλος πάντων, για μένα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση το πώς της γύρισε το μυαλό και αντί μέσα στην ψυχική της θολούρα να πάει να ζητήσει βοήθεια, αποφάσισε να πάρει τον νόμο, σε πολλά εισαγωγικά, στα χέρια της. Λοιπόν, κοίτα. Για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης. Τώρα Κειρά. για το δεύτερο πέχει πολύ ζουμί. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι αρκετά λίγες mm -hmm. για την υπόθεση και όσα μπόρεσα να γράψω ήταν σε συνδυασμό από βιβλίο, από δύο άρθρα, ε, λίγο από τη σειρά του Κοκκινόπουλου χωρίς να παίρνω τα δεδομένα από εκεί το πώς γίνανε, αλλά καταλαβαίνω το πώς μπορεί ρε παιδάκι μου, να συμπεριφερόταν ο γιος κτλ. Σαν ένα εθισμένο, ο οποίο. Όχι, σαν εθισμένο. Σαν εθισμένο, ναι, ναι, ναι, έτσι. Είναι, αυτό ήταν. Και ε, ε... φαντάζομαι ότι. Ναι, συγγνώμη για Όχι, αυτό. Ο, τσακωνόντουσαν συνέχεια, το λέγανε και γείτονε, το λέγανε και άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα από την οικογένεια. Φτάνανε όντω σε σημεία ο γιο να χτυπάει την μητέρα. Και μάλιστα αυτό λένε ότι ήταν αυτό που την. Την εξώθησε να, το ναι, να τον σκοτώσει, γιατί δεν, δεν άντυχε άλλο να τον βλέπει σε αυτή την κατάσταση. Θεωρούσε δηλαδή όντω ότι θα τον ελευθίσει από όλο αυτό. Μια λήτρωση. Παιδί μου, ναι, το καταλαβαίνω σαν λογική που μπορεί να είχε μέσα στην, στο θόλωμα του μυαλού της. Απλά θεωρώ ότι τα ναρκωτικά και δει τα ναρκωτικά τα οποία φαντάζομαι ότι έπαιρνε ο γιος της, γιατί δεν πιστεύω ότι κάπνιζε απλά περίεργες ουσίες, φαντάζομαι <χι> ότι ήταν λίγο πιο... Ήτανε στην ηρωίνη. Τέλο πάντων που... ήταν σε βαριά ναρκωτικά. Ήταν σε βαριά ναρκωτικά. Φαντάζομαι ότι το σύνδρομο στέρησης το οποίο θα πάθαινε θα ήταν ακραία σοκαριστικό την πρώτη φορά. Για του γονεί του. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο πατέρα όντω την κατηγορούσε πάρα πολλέ φορέ πριν φτάσουμε στον πρώτο στο mm. στο θάνατο. Την κατηγορούσε πάρα πολλέ φορέ ότι υποκύπτει στα θελήματα του γιου, α πούμε, και τον αφήνει ελεύθερο. Κάτι το οποίο εκείνη δεν άντεχε να τον βλέπει να βασανίζεται, γιατί ο άλλο φαντάζομαι. Ο πατέρα εννοώ άλλο, και συγγνώμη το λέω έτσι. Φαντάζομαι ότι τον κλείδωνε όντω με στο δωμάτιο. Ο Γιάννη να χτυπιέται, να φωνάζει για να βγει έξω κτλ. Αραισία όμω σκέψου πόσο δύσκολο είναι αυτό για μία γυναίκα και για έναν άντρα, αλλά σκέψου πόσο δύσκολο είναι αυτό για μία μητέρα η οποία έχει να διαχειριστεί το ένα της παιδί και έχει να μεγαλώσει ταυτόχρονα και ένα δεύτερο παιδί. Αυτό ακριβώς Θέλω φαντάζομαι. Θέλω να πω ότι το να την κατηγορεί, επειδή υποκύπτει στην αδυναμία του να θέλει να δει το παιδί της καλά, μου κάνει και λίγο εσύ τι κάνεις αυτή την, την κατάσταση, εσύ γιατί δεν επε όχι με το ξύλο. Παρά ήταν σκληρό στα μάτια τη, ο πατέρα ενώ ο Γιώργο, στο κομμάτι του. Ξέρει τι, ε, Όχι, ρε παιδάκι μου, θα το κόψουμε μαχαίρι. Έτσι φαντάζομαι ότι έτσι το έχω με μυαλό μου. Μια Μπορεί να, να κάνω μεγάλο λάθο. Αν κατάλαβα από ό,τι μου είπε και πριν γίνει το πρώτο φωνικό, ο Γιώργο απέναντι στη σωτηρία ήταν κι αυτό λίγο βίαιο. Θέλω να πω από Δεν τι... ήταν βίαιο, αλλά πλάτη έλεγε ότι κοίταξε να δει, προσπαθούμε α πούμε να σώσουμε το παιδί. Εγώ το έχω κλειδωμένο στο δωμάτιο και σπα και το ανοίγει. Και την κατηγορούσε γι' αυτό. Ότι ξέρει, δεν θε τελικά το καλό του παιδιού, ρε παιδάκι μου. Ότι είχε άλλη νοοτροπία στο πώ θα λυθεί. Ναι, και τύψει, ναι, ναι. Στο ναι, ναι, πώ ναι. θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μέχρι πού φτάσανε στο απροχώρητο. Το βιβλίο που διάβασα έλεγε για την υπόθεση ότι την ημέρα πριν το φωνικό είχαν έρθει πάλι στα χέρια. Είχαν πιαστεί στα χέρια. Και αυτό ήταν αυτό που την οδήγησε στο ότι φτάνει. Μέχρι εδώ. Δεν το δικαιολογεί σε καμία περίπτωση ούτε με στο μυαλό μου, ούτε νομίζω στον μυαλό αλλά τουλάχιστον μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η γυναίκα σε όλο αυτό που περνούσε, έκανε μπαμ. Ναι, γιατί ήταν πολλά χρόνια μάλλον που τα με Ακριβώς, αυτό το θέμα. Ναι. Και γιατί συνεχίζω να μην καταλαβαίνω, βασικά όχι, μαλακή σου λέω. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω στο 100% το πόσο ταμπού θα ήταν το 1995 να μένει στην καλαμπάκα και να πηγαίνει να ζητάζ βοήθεια από κάποιο ψυχολόγο ψυχία. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα θα υπήρχαν στα τρίκα πυχή, <σχ> αλλά <σχ> <Yeah>, καταλαβαίνει. <σχ> <σχ> αυτό δεν το κάναμε. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτή η γυναίκα, μέσα σε όλη αυτή τη διαχείριση που είχε να κάνει και στην αγάπη για το παιδί τη, θεώρησε σωστό. Όχι θεώρησε σωστό, τη έκανε βασικά ένα κλικ ο εγκέφαλο και γύρισε διακόπτη και είπε: Ξέρει τι, ο μόνο τρόπο για να σωθεί είναι να πεθάνει και αν είναι να πεθάνει θα τον σκοτώσω εγώ. Διαβάζοντα για αυτή την υπόθεση, μου ήρθε στο μυαλό μου, καμιά φορά που έχουμε ακούσει από άλλε υποθέσει ή από άλλα άρθρα κτλ., που λένε μερικοί άνθρωποι ότι ξέρει τι, το παιδί με μένα πέθανε όταν ξεκίνησε. Σε τα ναρκωτικά. Εντάξει. Πολύ, πολύ βαρύ γι' αυτό. Είναι, αλλά, είναι, ναι. είναι. Ε, δεν, δεν σου λέω ότι είναι το σωστό, ούτε σου λέω την, Αλλά μου ήρθε μέσα στο μυαλό μου αυτή ακριβώ η φράση ότι ρε παιδά, με έφτασε στο τέλμα. Τον είδε νεκρό ούτω ή άλλω. Ναι. Anyway. Ε, πολύ βίαιο επίση ο τρόπο. Πάρα πολύ. Και πολύ προσωπικό. Δηλαδή. Πολύ προσωπικό. Φαντάζομαι ότι τον τζεκούρσε παραπάνω από δύο φορέ. Τρει φορέ. Τρει φορέ, λένε τα άρθρα ότι τον βρήκαν τέλο πάντων με τρεις τέτοιε, ναι. Anyway, γίνεται αυτό. Και πάει στο σπίτι. Ε, της καταλογίζουν 8 χρόνια τελικά, ναι. λόγω του ότι γενικά περνούσε όλα αυτά στο σπίτι και λείπαν ότι δεν είσαι ψυχικά σταθερή. Ε, λογικό. Ναι, πήγε στην ε, ψυχιατρική πτέρυγα. Του Κορυδαλού και τη βγάλαν στα 3 χρόνια. Και τη βγάλαν στα, στα 3 χρόνια ακριβώς. Κάτι το οποίο και οι ειδήσει τη τότε εποχή λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν. Να αφήνεται έναν άνθρωπο έτσι Κι άντε και τον αφήνεις Εγώ σου λέω γιατί δεν χωράει. Μα τον παρατάς Περίμενε όχι εκεί θέλω να καταλήξω Κι άντε και τον αφήνεις γιατί λες ότι Ξεστί έχουμε φυσκάρει Οι περισσότεροι τρελοί ξεκίνησαν να σκοτώνουν Τη διετία 98 με 2000 Ωραία Κανένα τη εννοού. Ωραία. Τον αφήνει. Να βγει έξω. Τον προσέχει. Μα αυτό δεν τον δίνεις... κάνει τίποτα. Έχει κάποιον άνθρωπο να ζει μαζί του, να ξέρει ότι παίρνει τα φάρμακά του, να ξέρει ότι το περιβάλλον το οποίο ζει είναι έτσι όπω πρέπει να είναι για να προσαρμοστεί στην κοινωνία μετά από αυτό το οποίο έκανε. Του αφήνει. Και δίνει όλα τα πώ πρέπει και τι οδηγίε χρήση σε έναν άνθρωπο ο οποίο κι αυτό. Και αυτός ψυχικά δεν το έχει γιατί ενδιάμεσα από αυτά τα τρία χρόνια έχει πεθάνει και ο δεύτερος του γιο, Από ατύχημα βέβαια δεν φταίει η ίδια Ναι αλλά φαντάζομαι αλλά ότι το στο πήγαινε, αυτό, αυτό θα έλεγα και εγώ Το ότι πήγαινε στο μνημόσιο του αδερφού του μπορεί και να του έκατσε κάπω πιο βαρύ Όχι Σίγουρα μπορεί. του έκατσε πολύ πιο Όχι βαρύ Όχι μπορεί, ε, κοίταξε μέσα στο μυαλό του ε, χωρί πάλι να δικαιολογώ κανέναν Αλλά μπορώ να το σκεφτώ ότι έλεγε ότι «Ξέρεις τι, δεν δεν μπορώ με τίποτα να σε δικαιολογήσω, ρε παιδάκι μου». Ναι. Και πα και βάζει τώρα αυτόν τον άνθρωπο να προσέξει έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά του έχει αφαιρέσει τη ζωή του. απλά το ζωή. Ναι. Έναν άνθρωπο τον οποίο αντικειμενικά... Χωρίς να μας το πει κανεί, αλλά νομίζω όλοι το αντιλαμβανόμαστε, τον μισή. Αυτό, ναι, το είπα και εγώ πριν. Ναι, και τους αφήνεις μόνους τους σε ένα χωριό στην καλαμπάκα. Χωρίς να τους προσέχει κανείς, χωρίς να... Τι και προφανώς ο ένας από τους δύο υπερβάλλει στο πώ αντιδράει. Λάθος του, μεγάλο λάθος, αλλά... Υπερβάλλει. Mm. Τη χτυπάει, συνεχώ την λέει, τη ρίχνει όλο το φταίξιμο πάνω τη, συνεχώ την έχει στο ότι επειδή εσένα η κατάσταση σου τώρα είναι περίεργη, δεν κάνει να βγει από το σπίτι. Και αν να την είχε έτσι όπω το λε και να μην ήταν σε φάση, απλά την κλείδωνε με στο σπίτι και έφευγε. Μα, συνεχώς... μα κάπω έτσι την είχε, αλλά προσπαθώ να δώσω ένα. χωρί να προσπαθώ να δώσω δικαιολογία, αλλά προσπαθώ να σου πω πώ φαντάζομαι ότι ήταν η κατάσταση. Εγώ τη φαντάζομαι λίγο λοιπόν, χειρότερη. Ε, μα... σω ήταν όντω πολύ χειρότερη. Δηλαδή, ναι. Γιατί αν σκεφτούμε ότι... Το μένος το οποίο δημιουργήθηκε στο Γιώργο τα τελευταία πέντε χρόνια και το ότι μέσα του ούτε αυτός δικαιώθηκε γιατί δεν εξέντυσε την ποινή τη. γιατί ήταν αυτός ο οποίος κάλεσε την αστυνομία όταν πήγε η στο σπίτι. Ε, υποψιάζομαι και λίγο σώρυψη σε διακόπτω ότι ίσως δεν ήθελε και ποτέ να την πάρει πίσω στο σπίτι. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ξέρω <laughs> ότι ήταν τεράστιο λάθος των αρχών να αφήσουν έναν άνθρωπο με τέτοια ψυχικά νοσήματα στο έλεος του Θεού Με έναν άνθρωπο ο οποίος απο... γαμώ το, Δεν ξέρω πως θα ακουστεί Και δεν πειράζει βασικά όπως και να ακουστεί Σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχει σκοτώσει οριακά mm -hmm. Του έχει πάρει τα παιδιά του mm -hmm. Ή οτιδήποτε αγαπάει τόσο πολύ ρε παιδί μου Μετά το να γυρίσεις πίσω Να γυρίσει μάλλον πίσω Και να συμβιώνουν αρμονικά Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και δύσκολο είναι και δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή, μόνο. Θα με στείλει. Ότι... Αν η σωτηρία δεν είχε κάποιον άλλον. Όχι, αλλά έστω ρε παιδάκι μου, ότι θε να φτιάξει την ψυχική υγεία του ενό. Και του δίνει και τη φαρμακευτική αγωγή του και το έχει κάνει και τι εξετάσει του και, και, και, και. Όπου αυτή ο ένα, το που θέλω να πω, είναι η σωτηρία. Γιατί να καταστρέψει τη ζωή του άλλου ψυχικά. Γιατί να τον αναγκάσει να ζει με τον άνθρωπο τον οποίο θεωρεί υπέτειο. Μέσα σε αυτό το σπίτι, θέλω να πω, τίποτα δεν πήγαινε σωστά. Ναι, ισχύει. Εξ και η σωτηρία να ήταν καλά και να είχε δουλέψει. Και η φαρμακευτική αγωγή. Και, και, και. Ο άλλο άνθρωπο δεν ήθελε. Προφανώ δεν ήθελε να τη βλέπει μπροστά του. Χωρί πάλι να τον δικαιολογώ για τη στάση που χώρισε είχε απέναντι. Χώρισε, ρε φίλε. Χώρισε. Και τι θα την κάνει. Είναι αυτό που λε. Είναι αυτό που είπε πριν. Και δεν είχε που άλλο να πάει. Και τι θα την κάνει. Ε, την παρατήσεις. Όχι. Φρόντισε να πάει σε κάποιο ίδρυμα. Αυτά Δηλαδή, ε... έχει και από την πλευρά του Γιώργου ότι θα μπορούσε να είχε κάνει πράγματα από τη στιγμή που είδε ότι το ελληνικό κράτο εκείνη την περίοδο αυτού του κρατούμενου δεν του. Ε... Δεν τους οφρώνησε, τους άφησε ελεύθερη. Χωρίς να μπορώ να το σκεφτώ μέσα μου Πολύ λογικά Αλλά δεν ξέρω πως θα ακουστεί πάλι Είναι 68 χρονών μέχρι την ημέρα που πέθανε okay, Ο Γεωργός ναι. ναι, το 2000 ναι. Δεν ξέρω πόσο μπορούσε να σκεφτεί λογικά ότι, ξέρεις τι, θα την παρατήσω και όπου πάει. Μα δεν λέω να την παρατήσει. Τι θα την κάνει? Σου ξαναλέω, θα μπορούσε να την είχε πάει σε ένα ίδρυμα. Σε ποιο ίδρυμα, στην Καλαμπάκα. Τέξι, δεν χρειάζονταν να είναι στην Καλαμπάκα. Υπήρχαν και άλλα, φαντάζομαι. Θέλω να πω ότι... Υπήρχε τρόπο να αποφευχθεί ο θάνατό του. <χει> γιατί όντω το νομικό κομμάτι και το, το σοφρονιστικό κομμάτι ήταν λάθο. Απ' την αρχή ήταν λάθο. Το ότι πήρε 8 χρόνια και βγήκε στα τρία ήταν λάθο. Το ότι τη βάλανε, όπω είπαμε, να μείνει με το σύζυγό τη ήταν λάθο. Ο σύζυγο, από την άλλη, θα μπορούσε να το είχε κάνει. Θα μπορούσε να είχε πει, γιατί φαντάζομαι ότι μέσα στον πόνο του και μέσα στο πένθος του την πάλευε μόνο του. Είχε, είχε καταφέρει, δεν ξέρω αν είχε καταφέρει να εξισορροπήσει την καθημερινότητά του. Σίγουρα Αλλά... όσο έλειπε η σωτηρία ζούσε κάπως. Δεν μπορώ να σου πω ότι ζούσε κομπλέ. Αυτό. Δηλαδή έρχεται, το βλέπεις, προσπαθείς. Γιατί από ό,τι κατάλαβα προσπάθησε. Για δέκα μέρες δεν ξέρω Πώς, πότε αυτό, πέθανε. Αυτό ακριβώ. Τέτοιο... Αλλά το επόμενο. Ήταν λύση... ένα χρόνο παρόλα αυτά, να ξέρει. Δηλαδή, ουσιαστικά στα τρία χρόνια βγήκε. Ένα χρόνο ζούσαν μαζί. Στα τέσσερα χρόνια τον σκότωσε. Από ένα, την ημέρα που βγήκε. Έναν ολόκληρο χρόνο. Αντί να την σαπακιάζει γιατί δεν την αντέχει, γιατί τη μισεί, γιατί, γιατί, γιατί και να την κλειδώνει με στο δωμάτιο. Πολύ καλύτερο να πει παιδιά, πάρτε την στην πρόνοια. Κάντε την εσεί κάτι. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ό, δηλαδή, αντέχω, ναι. Ναι, ναι, είναι λάθο από πατ' Αντού η διαχείριση αυτή τη γυναίκα. Ναι, και στα άρθρα τα οποία διάβαζα, το μόνο που λέγανε ήταν. Γιατί έτσι το ξεκινούσαν όλα τα άρθρα, ότι ήταν η υπόθεση η οποία συντάραξε την Ελλάδα μόνο και μόνο για τη διαχείριση μια γυναίκα η οποία ψυχικά. Δεν, δεν καλά. ήταν καλά. Ναι. Χωρί να τη δίνει κανένα δίκιο, αλλά δεν ήταν καλά. Δηλαδή, μα είχαμε μα το μια, μια καυτή πατάτα. Την οποία μονίμω κάποιο την έπαιρνε και την έδινε αλλού. Μα ουσιαστικά, μα το δει. Σε ποιο. Σφαιρική εικόνα, η σωτηρία είναι ένα από τα θύματα. Είναι το μεγαλύτερο Ο... θύμα. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι. Σίγουρα πάντως είναι ένα από τα θύματα. Με το ποσοστό το οποίο τη αναλογεί στο κομμάτι τη ψυχική τη υγεία. Γιατί το ότι αποφάσισε να σκοτώσει το παιδί τη. Και μετά τον άντρα τη. Και της. μετά τον άντρα της. Νομίζω ότι το παιδί του μου κάνει λίγο περισσότερο τζίζα, αλλά αυτό είναι δικό μου κομμάτι. Είναι πιο σκληρό. Ναι. Το κομμάτι το ότι επέλεξε να σκοτώσει το γιο τη με αυτό τον τρόπο. Αντί να σκεφτεί να κάνει κάτι άλλο, δηλώνει από την αρχή ότι αυτό ο άνθρωπο θα πρέπει για το επόμενο τη ζωή του να παίρνει φαρμακευτική αγωγή και αν όχι να παίρνει φαρμακευτική αγωγή, σίγουρα να, να κάνει κάποιε συνεδρίε, να βλέπει κάποιον ειδικό. Όχι να την παρατήσει έτσι στο έλεο του Θεού. Εξ αρχής, αν μιλούσαμε και είναι πολύ καλή πάσα γιατί μα το ανέφερε ένα διεντεκτυβάκι στο προηγούμενο επεισόδιο, μα είπε τέλο πάντων το διεντεκτυβάκι ότι κάποιε υποθέσει, ρε μου, ίσω τι βλέπουμε λίγο λάθο γιατί. Συγκρίνουμε τα τώρα γεγονότα και το πώ τα βιώνουμε εμεί τώρα, με το τότε. Mm. Που είναι λάθο γιατί δεν ξέρουμε το τότε, δεν το βιώσαμε, οπότε είναι λίγο ανούσιο το να τα συγκρίνουμε, γιατί είναι πολλά πράγματα διαφορετικά. Το 2000, βασικά το 1996, δεν νομίζω ότι σε ένα χωριό ήταν πάρα πολύ εύκολο να γυρίσει και να πεις ότι το παιδί μου είναι τοξικομανής και χρειάζομαι βοήθεια και να το στείλω κάπου και να σε βοηθήσουν κιόλα. Σου είπα από την αρχή, που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ότι καταλαβαίνω. Το πόσο μεγάλο ταμπού ήταν ε, και πέρα... το κομμάτι τη τοξικοεξάρτηση, αλλά και το κομμάτι τη ψυχική υγεία και του τρόπου που θα ζητήσει βοήθεια. Εγώ το λέω για το πέρα από το ταμπού. Δηλαδή θέλω να ε... πω και οι δομέ οι οποίε υπήρχαν, υπήρχαν. Ναι, δεν ήταν και αυτέ οι οποίε ναι. έχουμε σήμερα, και δεν είχαν και του τρόπου αντιμετώπιση όπω είναι σήμερα. Φυσικά. Γι' αυτό λέω ότι, που σου είπα και πριν, ότι και εκείνη ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα. <σχ> δεν είχε από την αρχή πού να αναφερθεί και πού να ζητήσει μια στήριξη. Γιατί όλοι θα ήταν εναντίον τη. θα το παίρνανε το παιδί, και τι θα το κάνανε. Θα το κλείνανε σε ένα δωμάτιο. Πολύ πιθανόν για λόγου πειράματος να του βαράγανε και δυο ηλεκτροσόκ. Καλά, όχι. Το, το 96 δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούσαν τέτοιε μεθόδου για τα δεν κομμάτια τη τοξικοαπεξάρτηση. Δεν νομίζω. Δεν είναι είναι και αυτό πολύ σίγουρος, το κομμάτι. Τέλο πάντων, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν και η καλύτερη περίπτωση. Που απ' την άλλη και να το έχει στο σπίτι σου. Πάλι δεν ήταν και καλύτερη περίπτωση. Επίσης υπήρχαν και οι γείτονε που ξέρανε. Μια χαρά ξέρανε τι γινόταν με στο σπίτι. Δηλαδή, μια κοινωνία δεν σε βοηθάει όλο αυτό. Πέρα από το τι κάνανε οι ίδιοι. Θα μου πεις, Δεν οφείλει η κοινωνία να σε βοηθήσει. Καλά, εν μέρει οφείλει, αλλά οκ. Okay. Δεν θα μπει, θέλω να πω στα παπούτσια σου. Όχι, δεν θα πει τα παπούτσια σου, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Γιατί αν πάρουμε σαν γνώμονα ότι σε αυτό το χωριό ο κόσμο το είχε τούμπανο και αυτή η κρύφο καμάρι, θεωρητικά θα το ήξεραν και οι αρχέ. Αν οι αρχέ ξέρανε ότι ο Γιάννη ήταν τοξικοεξαρτημένο και ότι ζούσε σε μια τέτοια οικογένεια και όλα αυτά, φαντάζομαι ότι από πολύ νωρί το 90, το κομμάτι τη εισαγγελική παρέμβαση έπαιζε. Δεν πιστεύω, δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε, τα κτιβάκια εννοείται και μου το λέτε, αλλά δεν πιστεύω ότι το κομμάτι τη αγγελικής παρέμβαση ξεκίνησε από το 2010 και μετά. Γιατί με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, εάν γινόντουσαν διάφορα μαναφούκια, παίρνανε τηλέφωνο στου πολιτισμού και πηγαίνανε. Δηλαδή, είναι όλο αυτό. Ήταν σαν να ήσουν αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό μου, γιατί αυτό που πήγα να σου πω ήταν ότι σε ένα άρθρο, και γι' αυτό δεν το ανέφερα και δεν το έγραψα γιατί δεν είναι σίγουρο, λέγανε ότι η αφορμή του να φτάσει στο σημείο να τον σκοτώσει ήταν γιατί έμαθε ότι είχε μπλέξει πλέον σε κυκλοφορία. Με ναρκωτικά. Οποίο... μπλέξει με την έννοια ήταν βαποράκι. Δεν ξέρω αν ήταν βαποράκι, αλλά είχε μπλέξει μέσα. Στη... στη Σπύρα Ναι. Α, οκ. Okay. Γιατί Κάτι το οποίο. Τώρα είναι, είναι απλά ναρκωμανί. Ναι. Okay. Αυτό. Κάτι... Μα γι' αυτό το λέω, ότι δεν είμαι σίγουρο, δεν μπορώ να το βάλω μέσα, αλλά αν το υποθέσουμε, πάει αλλού η κουβέντα. Ε, και, στο... Πάει. και στο γιατί, α πούμε, και μια κοινωνία δεν μιλούσε, γιατί πού ξέρουμε ότι δεν, δεν φοβόντουσαν. Πού ξέρουμε ότι δεν ήταν το κύκλωμα πολύ μεγάλο. Δεν το ξέρουμε, αλλά. Ναι. Πόπα, γιατί... Θα ήθελα πολύ να πω τώρα ότι εδώ θα πρέπει να μπουν οι αρχέ, αλλά μετασκευτικά. Δεν μπορούν να μπουν. Δεν ξέρει αν οι αρχέ είναι μέσα. Αυτό δεν μπορούν να μπουν, γιατί σε ένα χωριό δεν είναι και πολύ δύσκολο να πιάσει μια σπίρα Πόσοι είμαστε. Τα σπουργίτη. Ε, Πόσοι είμαστε. <laughs> Τέλο πάντων. Ο κόσμο το έχει τουμπανωγιωμή και φωκαμάρι. Αυτό κατάλαβε. Τέλο πάντων, τραγική ηρωνία και για τον δεύτερο γιο. Πραγματικά. Του μούντζε σε χταπόδιρε, φίλε. Να φεύγαν από εκεί, να καίγανε φασκόμιλο, κάτι να κάνανε γενικά, ξέρω ε... εγώ. Εντάξει, τραγική φιγούρα επίσης και ο πατέρας ναι. που άθελά του, βέβαια και αυτός θα μπορούσε και αυτός να έχει άλλη αντιμετώπιση απέναντι στο γιο του εξ αρχής, αλλά άθελά του μπλέχτηκε σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε και άδικο ο τρόπο. Βέβαια, ίδιο, ίδιο pattern, ίδιο. Ξέρει τι, ήταν λε και. Όσο το διάβαζα, ήταν λε ρε παιδάκι μου και τη χτύπησε το καμπανάκι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεσκοντώ στο γιο μα. Μήπω ήρθε και η σειρά μου, γιατί και εγώ σου κάνω τα ίδια. Γιατί το pattern ήταν ακριβώ το ίδιο. Τι έκανε ο γιο, τη φώναζε, τη χτύπαγε, τη. Όσοι θέλετε, αξίζει να πάτε να δείτε το επεισόδιο του κόκινου κυκλού, η μάνα, το ξαναλέω. Λέω για να το τσεκάρετε Στο επεισόδιο δίνει σαν αφορμή Για να τον σκοτώσει ότι πάει να κλέψει τη βέρα mm -hmm. Δεν λέω άλλα Για να μην κάνω spoiler, Αν και δεν έχει Spoiler έχει τα ακούσει στο επεισόδιο Αλλά είναι σαν αφορμή αυτό μέσα στον μυαλό μου όταν έγινε αυτή η εικόνα Γνωρίζοντας την πραγματική υπόθεση ε, Φαντάζομαι τι περνούσε η μάνα Όσο ο Γιάννης προσπαθούσε Να, να βρει και... λεφτά ναι. Δηλαδή ήταν ε, τη βέρα του γάμου Πώς να σου πω. Είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, αλλά ίσω και όχι. Αυτό, αυτό με χτύπησε πιο πολύ από όλα στην πραγματικότητα. σω και όχι. Αυτό. Ίσως και όχι. Να ρωτήσω: Η σωτηρία βρίσκεται ακόμα με στη φυλακή ή έχει πεθάνει. Βρίσκεται, στην, βρίσκεται σε ένα ψυχιατρίο, το οποίο δεν λένε. Okay. Επίση, ζητώ συγγνώμη εάν τυχόν το ακούσει κάποιο αυτό το επεισόδιο και δεν αισθανθεί καλά. Στα άρθρα την αναφέρουν σαν σωτηρία. Όχι, ψέματα. Στο βιβλίο την αναφέρουν σαν σωτηρία. Λου. Στα άρθρα παρόλα αυτά, online λένε κανονικά το επιθετό τη: Η γυναίκα ζει, είναι σε κάποιο ψυχιατρίο και αυτό. Okay. Είναι μόνη τη, δεν επικοινωνεί με κανέναν και γι' αυτό ακριβώ το ανέφερα και έτσι στην αρχή. Έτσι ξεκίνησα το επεισόδιο. Πολύ θα ήθελα, είναι από τι λίγε φορέ που πολύ θα ήθελα τον Θήτη να μα μιλήσει. Είναι από τι λίγε φορέ. Το αφήνω εδώ. Δεν ξέρω. Δεν, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσα να τον δικαιολογήσω κάπως. Για μένα σου είπα και πριν και το ανέφερα ότι το ποσοστό του θήτη που της αναλογεί είναι πολύ μικρότερο από το ποσοστό του θύματο που έχει. Είναι και τα δύο. Δεν είναι, για μένα δεν είναι 50-50. Για μένα είναι 70-30. 70 είναι θήμα. 70 είναι θήμα, 30 70 ειναι θυμα 70 ειναι θυμα 30 Εντάξει. Okay. Για μένα πάλι okay, στη... δεν... που έρχεται και κάνει με τη δικιά μου την συναισθηματική νοημοσύνη Αυτό το κομμάτι και τον τρόπο με τον οποίο εξέλαβα αυτό που μόλις άκουσα σαν υπόθεση Δεν μπορώ να σου καταλογήσω άδικο ή τέτοιο Φυσικά αλλά... και όχι. <laughs> όχι, Με την έννοια ότι και μένα μέσα μου όσο και να πνίγει κάποιο η αδικία Και να λένε ότι όχι από τη στιγμή που σκότωσε σε δύο Φταίει και δεν με νοιάζει, το έχουμε εγώ, εγώ ήμουν αυτός που έλεγα σε κάποια επεισόδια πριν ότι δεν με και να μην ε, παίρνουν στα δικαστήρια την ε, ψυχική υγεία και να μην τα λαμβάνουν υπόψη του και Αλλά να ρε, φίλε που... Είναι κάποιες υποθέσεις στις κάποιες... πρέπει να δώσεις το 100% της στοχοπροσήλωσής σου. <laughs> και όταν δίνεις σε όλες τις υπόλοιπε το δικαίωμα αυτό είναι σαν να γιώνεις αυτή την μία... Που πραγματικά άξιζε να την προσέξουμε. Γιατί είναι μία, είναι αυτή. Σχοι. Δεν ξέρω, εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και που την έψαξα, σαν υπόθεση. Και που συνέβη ό,τι συνέβη. Γιατί αλήθεια το θεώρησα μεγάλη αδικία. Από όλε τι μεριέ. Και για τον Γιώργο και για τον Γιάννη. Γιατί και ο Γιάννη, αντικειμενικά, θύμα ήταν. Θύμα αυτή εδώ τη κοινωνία. που τον άφησε να πέσει με ναρκωτικά. Θα μου πει: Κάποιε φορέ είναι και επιλογή του. Αλλά δεν μπλέκει τόσο εύκολα. Ε, δεν ξυπνάσα ένα πρωί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που θέλω να την κάνουμε σε κάποιο επεισόδιο. Για τα κατά, πόσο, κατά πόσο η κοινωνία σε αφήνει να πέσει τα ναρκωτικά. Το μόνο μου κόλλημα, και το έχουμε πει σε κάποιο άλλο επεισόδιο, δεν θυμάμαι, και είναι και πρόσφατα αρκετά. Το μόνο μου κόλλημα με την όλη την κατάσταση με τα ναρκωτικά είναι ότι η κοινωνία και το κράτο, κυρίω το κράτο, γνωρίζει τι σε σκοτώνει ή όχι. Το λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο με, τα, με το αλκοόλ και με τα ναρκωτικά. Όταν γνωρίζει ότι κάτι σε σκοτώνει ακαριέ. Και εννοούμε ακραία σε βάθο 6 μηνών, το κόβει. Το κόβει από τη ρίζα. Δεν μπορεί να μου λε ότι θε το καλό μου και γι' αυτό δεν πρέπει ποιοι να οδηγούμε μεθισμένοι και να μου κόβει το ποπό. Άμα οδηγώ μεθυσμένο και ταυτόχρονα να μου αφήνει την ομόνια όλα τα αζάκια. Και δεν εννοώ αυτού που πίνουνε, γιατί αυτοί είναι θύματα. Να μου αφήνει αυτού που το πουλάνε. Δεν μπορεί να μου τα αφήνει να, ε, να εισάγονται όλα αυτά μέσα. Παρ' όλα αυτά, μου είσαι πιεσί άπειρε φορέ ότι δυστυχώ είναι μια οικονομία την οποία τη διατηρούμε σαν παρακράτο. Εγώ αυτό δεν τα ακούω. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή αυτή την κουβέντα και αν σας ενδιαφέρει και σας τα τεκτιβάκια θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να, να το ανοίξουμε κάπως και να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Το καταλαβαίνω ότι δεν το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω όσον αφορά την έννοια του, του εμπόριου ναρκωτικών και του, της συντήρησης της οικονομίας γιατί όντως είναι πολύ σκληρό, πιστεύω. Αλλά δυστυχώ, δυστυχώ, ζούμε σε μια χώρα που η παρανομία... Δυστυχώ είναι μέρο τη κουλτούρα. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει σιγά σιγά, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να είναι μία ανάμνηση, του παρελθόντος Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να βγουν όντω όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι και να του μαζέψουν όλου του προσέμπου. Γίνεται, δεν γίνεται. Δε δυστυχώ δεν γίνεται. Το ξέρει όμω. Ξέρει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα από τη στιγμή που ξέρει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, φροντίζει οι πολίτε οι οποίοι θα και δυστυχώ. Έχει μπει στο κομμάτι τη ε, αυτοίαση αυτό το κομμάτι. Αυτό που θα πω ότι πρέπει να φροντίζουμε εμεί οι ίδιοι να γινόμαστε λίγο πιο σκληροπυρηνικοί, έτσι ώστε όταν θα είμαι εγώ 18 χρονών και θα πάω σε ένα κλαμπ για να χορέψω, έρθει ο άλλο και μου πει: Για δοκίμαστο, σα αρέσει, θα σε πάει σε άλλο level. Να γυρίσω και να του πω ότι ξυστή Προτιμώ να πίνω τζιντόνικ και πε... να παίρνω ταξί για να πηγαίνω σπίτι μου. Δεν περιμένω από ένα 18χρονο να το πει αυτό. Μα θεωρητικά. Θεωρητικά η μεγαλύτερη μάστιγα των ναρκωτικών έχει σαν target group τις ηλικίες 18 με 27. Εντάξει, εγώ να το ανοίξω λίγο. Παίγε 16 να... με 28. Οκ, okay, ναι, 16 με 28. Γι' αυτό σου λέω ότι όσο πιο πολύ προσέχεις τη νέα γενιά και τους μιλάς, και δεν τα κρύβει αυτά τα πράγματα. Του λε: Ξυστή, αυτό είναι αυτό ο δρόμο. Ναι, υπάρχει αυτό, αυτό και αυτό, αλλά υπάρχει και αυτό. Ναι, απλά. Τέλο πάντων, θα το πούμε και όντω σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο πάνω σε αυτό. Γιατί όντω έχει ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι αν θέλετε κι εσεί, Δεδεκτυβάκια, μπορείτε όντω ό,τι έχετε, έχετε να πείτε σαν ιστορία. Θα άξιζε να το κάνουμε σαν κουβέντα. Μπορούμε να κάνουμε ένα live στο Instagram αυτή την κουβέντα, αν θέλετε. Γενικά, θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορα με αυτή την κουβέντα. Όσοι μείνετε εδώ το καλοκαίρι. Και έχετε όρεξη μέχρι και μέσα Αυγούστου. Εμείς είμαστε εδώ για live θέματα. Απλά δεν το λέω σαν δικαιολογία. Δεν θεωρώ ότι ένας 16χρονος ή 18χρονος έχει τη λογική του να γυρίσει και να πει «Όχι, αυτό δεν είναι για μένα». Το Υπάρχουν καταλαβαίνω. Υπάρχουν περιπτώσει και υπάρχουν. Πώ να σου πω, είναι θέμα χαρακτήρα. Υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρε οι οποίοι θα πούνε όχι. παρόλα αυτά, ό,τι και να πει εσύ στο παιδί σου, εκείνη τη στιγμή είναι καθαρά η επιλογή του. Ναι. Δεν Μα είναι δε σου ούτε τι θα του έχει περάσει εσύ. Δεν σου είπα ότι θα επέμβω στην επιλογή του. Σου είπα όμω ότι θα έχω δώσει στο 100% όλε τι πιθανέ επιλογέ τη απάντηση. Είναι δικό του το τι θα κάνει. Πολύ εγωιστικό, αλλά με αυτόν τον τρόπο, λέγοντα εσύ, σαν λίγο πιο μεγάλο, ότι δεν σου λέει σένα, θα πάει μπροστά αυτός εδώ ο τόπος. Στο κομμάτι του πολίτη, στο τίμιο, κομμάτι τίμιο. των πολιτικών και στο κομμάτι αυτό, τάξη Φαντάζομαι ότι δυστυχώς μαθαίνεις από πολύ μικρή ηλικία ότι ξέρεις τι, μόνος σου είσαι. Όχι, όχι τίμιο, τίμιο, mm. δεν μπορώ να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο αλήθεια είναι μεγάλη κουβέντα και δεν έχει νόημα να την κάνουμε τώρα. Ναι, yeah, οκ. Okay. Αυτό. Ε... Τι να... τι να αφήσουν. Δεν ξέρω τι να αφήσουν. Πάντως αυτή η υπόθεση που έφερε είναι όντω για μεγάλη συζήτηση. Yeah. Γιατί εντάξει τώρα. Όποια χρονιά και να ήταν μετά το 1990, ε, καλό ή κακό, το σοφρονιστικό σύστημα θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σοφρονιστικό. ή θα έπρεπε τουλάχιστον να μην την αφήσει να βγει στα τρία χρόνια. Δεν ξέρω. Όσο... Μπορεί να χρειαζόταν να μείνει παραπάνω μέσα. Αν Αμα αυτό είναι το. Α, θα σου τώρα πάντων. Όσο και να το κοιτάνε κάποιοι και να λένε ότι όχι, ήταν τίμιο, έγινε πράξη. Η όσο και να μην μπορούν να το δικαιολογήσουν Μέσα στο μυαλό του κάποιοι, για μένα όλα πήγανε λάθο και σε αυτήν την υπόθεση. Είναι άλλη μία τέτοια υπόθεση. Mm. Όλα πήγαν λάθο. Mm. Από τον πατέρα, από τον σύζυγο, από τον γιο, από όλα, όλα. Όλα πήγανε λάθο. Δεν υπήρχε σωτηρία, ρε παιδάκι μου. Ένα έπρεπε να κάνει κάτι σωστά και αυτό δεν το έκανε. Τέλο πάντων, αν όντω <χει> έκανε τα 8 χρόνια μέσα, δεν ξέρουμε αν θα έβγαινε λογικό άνθρωπο ή όχι. Με την έννοια ότι θα είχε την ψυχιατρική. Βοήθεια. Πέραν αυτού. Θα, θα την έλεγχε χ... κάποιο. Θα είχε χρόνο. Αυτό, αυτό εννοώ. Θα είχε χρόνο και μαζί με εκείνη θα είχε χρόνο και ο Γιώργο που είχε μείνει πίσω. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι στη δεύτερη δολοφονία ο ηθικό αυτούργο είναι ξεκάθαρα το ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα ακριβώς, του 2000. Ακριβώ. Αν γυρινούσαν και λέγανε στο Γιώργο τι, θα την πάρει στο σπίτι. Δεν έχει κάπου αλλού η να πάει. Δεν την έχει χωρίσει ούτε ή άλλως, όταν είναι στη φυλακή. Θα μπορούσε και αυτό να το κάνει. Οπότε να μην είχε ανάγκη να την. Επιστρέψουν εκεί. Άμα του λέγανε ότι, ωραία, θα την πάρει στο σπίτι. Αλλά ταυτόχρονα θα έχει και ανά δύο εβδομάδες, Δεν σου λέω και κάθε εβδομάδα. Ανά δύο εβδομάδε θα έχει έναν άνθρωπο να έρχεται να την κοιτάει. Mm. Ή θα είσαι αναγκασμένο εσύ κάπου να την πηγαίνει. Mm. Στα οχτώ χρόνια όμω. Ή ταυτόχρονα, που για μένα θα ήταν ακόμη πιο λογικό, θα έχει και έναν άνθρωπο να προσέχει και σένα. Γιατί δεν γίνεται να επιστρέψει αυτή η γυναίκα σπίτι και σου να σου Και γελάω γιατί είναι ηρωνικό. Γιατί το θεωρήσαν ότι ε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν πιστεύω να σε ενοχλεί. Όχι. Ωραία. Πάρ' το δολοφόνο. Πάρ' το, το δολοφόνο του το γιού σου σπίτι. Ήταν ορολογιακή βόμβα αυτό το πράγμα που κάνουν. Ό,τι να είναι. <συσκύνω> Δεν ξέρω. Με νευρίασες και με βάλει και σε σκέψη ταυτόχρονα γιατί μου άνοιξε πολλά θέματα. Να μάθεις να μην παίρνεις ρε πω. Όχι εντάξει, συγγνώμη, θα φροντίσω την επόμενη φορά να μπλημυρίσεις <Τευταιρα> <ΤΡΛΟΟ> το σπίτι <ΣΟ> Όχι ρε, πλάκα <Λελέπα>, κάνω <κακάνο>. Δευτέρα <Το> βράδυ με έφτιαξες, μετά από πρώτη μέρα επιστροφής, μετά από τριήμερη άδεια Ήτανε καλό, ήτανε δυνατό, Την αφήσουνε, τι να αφήσουνε ένα τσεκούρι να αφήσουν, ξέρω ότι να αφήσουν. Ένα τσεκούρι. Ένα, ένα τσεκούρι. τσεκούρι και ένα βουνό. Γιατί θεσαλία, Όλυμπου. Γιατί, Γιατί πλέον τα μετέωρα. Ναι, τα μετέωρα δεν υπάρχουν όμω οι μότζε, ενώ Όλυμπου θεωρητικά ε, υπάρχουν. Για παιδάκι το... μου, θέλω να πω, μπορώ <laughs> να αφήσουν. Ναι. <laughs> και τα μετέωρα τι είναι. Ξέρω εγώ, ναι. ή. όχι. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. <laughs> το ξανασκεφτήκα. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τσεκούρι. Ε, να πούμε ευχαριστώ σε όσα διεκτυβάκια στέλνουν και στο. καλά, κυρίω στο Spotify, γιατί τρελαίνω με σου λέω που ανεβάζω απλά τα emoji που στέλνουν mm -hmm. και παίζει κάποιο να τα κοιτάει και να λέει Τι είναι αυτά, <laughs> Άκουτε το <Γιατί>? επεισόδιο. <laughs> ναι, άκουτε το επεισόδιο και θα καταλάβει <laughs> τι είναι αυτά. Αυτό. Ε, να ευχαριστήσουμε και όσα διεκτυβάκια έρχονται στο Instagram και μα στέλνουν τι απόψει του για. Τι υποθέσει τι οποίε φέρνουμε είναι πολύ σημαντικό για μα γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Εμεί εδώ λέμε την άποψή μα, αλλά ξέρουμε ότι κάποιε φορέ μπορεί να διαφωνούμε. Αλλά και μεταξύ μα, ε! Και μεταξύ μα μερικέ φορέ ε... μπορεί να διαφωνούμε. Πέρα από το μεταξύ μα, αλλά και μαζί σα. <σκυ> και έχει σημασία να βλέπουμε πού και σε τι διαφωνούμε, γιατί και στα επόμενα επεισόδια καλώ-κακό, επειδή έχουμε ακούσει την άποψη, λίγο τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Παιδιά, δείτε το σαν group θεραπή όλο αυτό. Ωραία, διευρύνουμε τους ορίζοντές μας μέσα από τη συζήτηση. Ωραία, οπότε θα ξεκινάμε τα επόμενα επεισόδια Crime Groupers, πριν εύρω. Όχι ρε, όχι. <laughs> Γι' αυτό είπαμε, άμα θέλουν μπορούν να τρέξουν σε άλλα επεισόδια, να πατήσουν ένα link, να πάνε να το δίνουν μόνοι τους. <laughs> τέλειο. Πόπο, αυτό ήταν inside. <laughs> τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μέχρι την επόμενη τρίτη. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι η Μαρία. Και μαζί είμαστε... Οι οι crime groupers! Τα λέμε ξανά σε μια εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια πολλά και γεια σας. Bye! <συμίλωση>